Εδώ πέρα θα γίνει τη πουτάκινα, θα χυθεί αίμα. Τώρα εσείς βάζετε το ίδιο το, το χοντρικό. Θέλω να μπω δηλαδή. Το βάζετε στην ίδια μοίρα ίδια yeah. με τον τρομοκράτη ή το αυτό. Εκεί την εποχή η Χούντα ήταν μια επανάσταση. Η επανάσταση. η Αλλά δεν είναι τώρα. Μην το ότι είναι το ίδιο ακριβώ. Έτσι. Δεν είναι το ίδιο ακριβώ. Η επανάσταση τη Χούντα και η τρομοκρατία είναι εντελώ διαφορετικά πράγματα. Είναι ο γνωστό βουλευτή πια, τον μάθαμε κι αυτόν, ο κύριο Χρυστογιάννη. Ο οποίο για να ταμπαλώσει μετά είπε ότι διαστρεβλώθηκαν οι δηλώσει του. Αυτό που το συνηθίζουν πολλοί πολιτικοί όταν λένε ό,τι λένε και όπω το λένε και αμέσω μετά μα βγάζουν όλου σε τρελού. Ότι διαστρεβλώνουμε κάτι που είναι τόσο καθαρό, πιο καθαρό δεν θα μπορούσε να το είχε πει η Χούντα, ήταν Επανάσταση. Τι ακριβώ να διαστρεβλωθεί από αυτή την φράση, Ποιο έχει το ταλέντο να διαστρεβλώσει αυτό το τόσο καθαρό και γιατί να το διαστρεβλώσει, Τουλάχιστον δεν ετοιμάζουν και μια ωραία απάντηση αναγνώριση του όποιου λάθους ή υπεκφυγή σου. Ταυτό δεν μπορούν να κάνουν και καταφεύγουν στο χιλιοϊπωμένο κλισέ. Ο άλλο που λέει το τι ακριβώ θα συμβεί είναι ο Πέτρο Τατσόπουλο, επειδή το ακούσαμε και αυτό. Αφού σας πούμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα στον Κορυδαλό Δεν ξέρουμε για ποιους λόγους Θα μάθουμε σε λίγο Να συνεχίσουμε εμείς εδώ με τα δικά μας Και κάποιος άλλος είχε καταδι όχι καταδικάσει Είχε πει ότι η Χούντα είναι επανάσταση Όταν είχε ρωτηθεί Πολύ παλιά βεβαίως Πριν κάνουν διεκδικήσει στην αρχηγία της νέα δημοκρατία. Έχετε χαρακτηρίσει επανάσταση τη Χούντα Αυτό το έκανα, ναι. Αυτό μισούσε την επταετία η Κάποιοι άλλοι δεν τη μισούν την 7 Τώρα εδώ πέρα θα γίνει τη κουτάκινα, θα χυθεί αίμα. Ακούστε κάτι, αλέξτε τώρα εσεί βάζετε το ίδιο το κουτί. Θέλω το, το βάζετε στην ίδια, στην ίδια μοίρα με τον τρομοκράτη ή το αυτό. Εντάξει, το, εκείνη την εποχή η Χούντα. <Δεύτερο> ήταν, ήταν, τι... ήταν, ήταν, <σίλει> αυτό είναι ο Χρυστογιάννη. Ο προηγούμενο που λέγεται την Επταετία εννοπρέκα. Ο, ο άλλο που το περιγράφει το τι θα γίνουν τα Τσόπλο. Και ο πρώτο είναι ο Ψωμιάδη. Ο οποίο και αυτό είχε χαρακτηρίσει κάποτε, όταν δεν ήταν κεντρό κόμμα η Νέα Δημοκρατία, πριν το μεσαίο χώρο πιο παλιά, επανάσταση τη Χούντα. Πλατά έχουμε και τα βάλαμε έτσι για να έχουμε μια συνολική εικόνα για το τι ακριβώ συμβαίνει. Χούντα δεν έχουμε τώρα. Αυτό είναι το πολύ καλό και μα το βεβαιώνει ο Υπουργό Υγεία. Εμείς που είμαστε εκλεγμένοι βουλευτές και υπουργοί τη ελληνικής δημοκρατίας με δημοκρατική διάθεση επιτρέπουμε στο πολίτευμά μας τις διαμαρτυρίες. Κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο του κοριδαλού. Τώρα εδώ πέρα θα γίνει της πουτάνας, θα χυθεί αίμα. Με δημοκρατική διάθεση Μπράβο. επιτρέπουμε στο πολίτευμά μας τις διαμαρτυρίες. Μπράβο. Το άνθρωπος καθαρά με δημοκρατική διάθεση, καλοδιάθετος, μάλλον καλοδημοκρατικό διάθετος, επιτρέπει στο πολίτευμα τις διαμαρτυρίες. Αν τον πιάσει κακή διάθεση ή αν τους πιάσει κακή διάθεση, Δεν θέλουμε να φανταστούμε τι ακριβώς θα απαγορέψουν από το πολίτευμά μας και τι θα συμβεί την επόμενη μέρα. Αυτά τα έλεγε ο Άδωνης πριν λίγο καιρό, μια βδομάδα περίπου όταν είχε πάει στο Αγία Όλγα και του... είχε και οι εργαζόμενοι απέξω την κλασική συγκέντρωση και τους απάντησε με αυτόν τον τρόπο. Ο Ιωάννη Πρετεντέρης έπρεπε βράδυ να τοποθετηθεί και αυτός στα περιχούντας, Στα όσα συμβαίνουν τι τελευταίε μέρε και έκανε ένα πολύ ωραίο συγκερασμό. Έβαλε στο ίδιο ακριβώ τσουβάλι τη, τη Χούντα και τον Άρη Βελουχιώτη. Τώρα, εγώ δεν ξέρω, αλλά από τη στιγμή που έχει μετατοπιστεί προ τα άκρα, δυστυχώ, θα έλεγα, η πολιτική η ζωή του τόπου, τότε έχουν φιλοχωρήσει και ακραίοι σ' τα κόμματα. Από μια μεριά έχουμε τη Χούντα και το Πουλί που είναι επανάσταση, από την άλλη έχουμε το Βελουχιώτη και τα Γουναράδικα που ενδεχομένω και αυτό είναι επανάσταση, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Και αυτέ είναι οι ακραίε απόψει που καθημερινά κατατίθενται δυστυχώ στην πολιτική ζωή του τόπου. Τώρα εδώ πέρα θα γίνει τη πουτάνα. Θα χυθεί αίμα. Χαίρομαι που απομονώνονται κάθε φορά. Είτε αφορούν του με είτε αφορούν του δε. Αλλά αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι μόνο να απομονώνονται φραστικά για να το παίξουμε στην τηλεόραση, να απομονώνονται και στην πράξη και να αποκλίνονται από την πολιτική ζωή. Αυτό είναι το ζητούμενο. αυτό είναι το ζητούμενο. Να αποκλειστούν οι χούντε, αλλά να αποκλειστούν και οι από την πολιτική ζωή. Έχουμε όμω την είδηση που. Λέγαμε πριν, θα πάμε στον Κορυδαλό γιατί, από ό,τι μαθαίνουμε, θα το τσεκάρουμε τώρα και με το συνάδελφο που βρίσκεται απ' έξω. Υπάρχει απόδραση του Άκη Τσο Χατζόπουλου. Ο συνάδελφο Λάμπρο Παπαδογιάννη μα ενημερώνει. Λάμπρο. Ναι, θυμίζω κύριε και κύριοι, Πριν λίγη ώρα έσκασε σαν βόμβα η πληροφορία ότι ο Άκη Τσο Χατζόπουλο απέδρασε από τι φυλακέ Κορυδαλλού. Σύμφωνα με τι πρώτε πληροφορίε, η απουσία του Άκη Τσο Χατζόπουλου έγινε αντιληπτή όταν ένα φρονιστικό υπάλληλο κατά την πρωινή επιθεώρηση. Παρατήρησε ανοιχτή την πόρτα του του Άκη. Πλησίασε για να δει καλύτερα και αντίκρισε άδειο το κελί του πρώην κορφαίου στελέχου του Πασόκ. Αμέσω φυλακές φυλακέ Κορυδαλού, σήμανε συναγερμό. Ιδιοποιήθηκαν όλε οι εξωτερικέ φρουρέ, καθώ και οι υπουργοί δημοσία τάξεω, δικαιοσύνη, αλλά και ο ίδιο ο πρωθυπουργό, όπω και ο Ευάγγελο Βενιζέλο. Μέχρι στιγμή έχει εκτενιστεί ολόκληρη περιοχή γύρω από τι φυλακέ, μέχρι τον Πυρεά και τα γύρω προάστια χωρί αποτέλεσμα. Ερωτήματα γύρονται σχετικά με τον τρόπο απόδραση του πρώην Υπουργού, καθώ δεν υπήρχαν ίχνοι παραβίασης τη πόρτα του κελιού του ή κάποια τρύπα στον τοίχο ή στο παράθυρο του κελιού του. Μάλιστα, όπω μάθαμε, οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που μπήκαν πρώτος στο άδειο κελί διερεύνησαν την πιθανότητα να υπάρχει κάποιο κρυφό τούνελ, όπω είχε συμβεί στη γνωστή ταινία Ρίτα Χέιward, αφού και ο Άκης είχε στο κελί του μεγάλη αφίσα, όχι τη Ρίτα Χέιward. Αλλά του στρατιώτη Ράιαν, εκείνου του άτυχου παιδιού που είχε χάσει τα δέσκε του τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και έπρεπε να επιζήσει για να τον δει η μάνα του. Παραμένουμε έξω από τι φυλακέ Κορυδαλλού και μόλι έχουμε κάτι νεότερο από Μάλιστα. την απόδραση του Άκη Τσοχατσόπουλου θα σα ενημερώσουμε. Μάλιστα. Ευχαριστούμε. Αυτά λοιπόν ακούσατε συμβαίνουν. Υπήρχε κινητικότητα, μα το είχαν πει και άλλοι συνάδελφοι. Τα κατάφερε ο Άκη γιατί και λέγαμε ότι πολύ έχει μείνει μέσα. Δεν ξέρουμε τι γίνεται με τη Βίκη στα μάτια. Θα τα μάθουμε όλα αυτά. Βεβαίω δημιουργεί νέε εξελίξει γιατί κυριαρχεί η Χριστ Με τον ξηρό, τρομοκρατία, αλλά αυτό φέρνει τα πάνω κάτω και είναι λογικό γιατί ο Άκης Χατζόπουλος είναι ένας καθαρός άνθρωπος που άδικα ήταν μέσα ένας σύγχρονος πολιτικός κρατούμενος. Ούτε δώρα πείνα, ούτε είχα σχέση με τις μίζες. Ούτε δώρα πείνα, ούτε είχα σχέση με τις μίζες. Και θα τα γράφουν οι εφημερίδες, έτσι. Μα έλεγε Γιώκη τότε, αλλά οι εφημερίδε γράφαν και άλλα, αλλά διάλεξε κάποιο μονοστιλάκι προφανώ για να αποδείξει αυτό ακριβώ. Βγαίνει, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα, γιατί ε, τώρα μόλι έσκασε, φαντάζομαι και στο μαγκαζίνο θα έχουν ενώτερα, αλλά και εδώ κατά τη διάρκεια τη εκπομπή. Αν έχουμε κάτι άλλο, ο συνάδελφο βρίσκεται εκεί για άλλο λόγο, αλλά μα κάλυψε και το συγκεκριμένο θέμα. Ε, βγήκε ο κύριο Σταθάκη από το ΣΥΡΙΖΑ και είπε: Το χρέο το επαχθέ είναι μόνο ένα 5%, το άλλο 95% θα το δώσουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Βγήκε ο Μιλιό χτε. Για να τα μπαλώσει τα θέματα, πραγματικά τα μπάλωσε. Δεν είπε ο κύριος Σταθάκης αυτό που λέμε για χθες χρέως να το ξανασυζητήσουμε. Είπε αυτό που λέμε πάντα, ότι το χρέως είναι μη βιώσιμο και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει αναδιάρθρωσή του. Είπε αυτό που λέμε πάντα. Αυτό που λέμε πάντα. Αυτό είναι αστείο να το λέει κάποιο στο ΣΥΡΙΖΑ, ότι λέμε αυτό που λέγαμε πάντα. Γιατί το πάντα ισχύει κανένα δύο ώρε. Στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να ρυθμίσουμε όλοι, να ρυθμίσουμε τα ρολόγια μα όταν μιλάμε για το ΣΥΡΙΖΑ, μια που θα έρθει και στην εξουσία. Οπότε να ξέρουμε τι ακριβώ θα. Τι, τι είναι το πάντα, τι είναι το δευτερόλεπτο, το λεπτό και όλα τα υπόλοιπα. Και το πάντα δεν είναι και ζώο, βεβαίω. Ο κύριο Μιλιό, τον Ευαγγελά του, βγήκε χτε βράδυ, ενώ περιμένουμε και νέα από τον Κοριδαλό και θα έχουμε σε λίγο ό,τι μαθαίνω. Ο κύριος Μηλιός είπε τι ακριβώς θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα τον ακούσουμε, τώρα δεν έχουμε επέμβει καθόλου. Αν σας θυμίσει Σαμαράκιο τουρνάρα, πολύ καλά έχετε καταλάβει. Εμείς θα καταστρώσουμε ένα πρόγραμμα παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης. Είναι προφανές ότι θα έχουμε ένα χρόνο να το υλοποιήσουμε. Να υλοποιήσουμε δηλαδή το στόχο με άλλα μέσα. Η Ευρώπη είναι μία ήπειρο η οποία δεν έχει καταργήσει τη δημοκρατία. Δεν ζούμε σε δικρατορικά καθεστώτα. Mm -hmm. Ο λαό θα έχει ψηφίσει και θα έχει αποφασίσει ο κοινό αυτό στόχο, ο οποίο είναι ευρωπαϊκό στόχο, να επιτευχθεί με άλλα μέσα. Θα έχουμε λοιπόν μία περίοδο και είμαστε απολύτω σίγουροι ότι με το δίκαιο φορολογικό σύστημα, με την πάταξη τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά, θα πετύχουμε το στόχο του ισοσκελισμένου προπολογισμού. Δηλαδή, να μην έχουμε ελλείμματα, αντίθετα να έχουμε έναν ισοσχελισμένο προπολογισμό και να έχουμε και πρωτογενή πλεονάσματα. Ναι. Μπράβο! Αυτόν τον στόχο τον αποδεχόμαστε. Επομένω, θα δεχτούμε αυτό τον στόχο και θα υπάρχει συμφωνία στο στόχο. Αυτό ακριβώ. Το στόχο ήταν πολύ καθαρό. Δίκαιο φορολογικό σύστημα. Τάζουν και τούτοι και πολύ καλά κάνουν, το έχει ανάγκη η κοινωνία. Πάνταξη τη φοροδιαφυγή, τάζουν και τούτοι, δεν το έχουμε ξανακούσει από κανέναν. Ισοσκελισμένο προπολογισμό, τάζουν και τούτοι. Όχι ελλείμματα, το λένε και αυτοί, το λέγανε όλοι μέχρι τώρα. Και πρωτογενέ πλεόνασμα, τι πρωτότυπο, το λέει και ο ΣΥΡΙΖΑ, ο δηλαδή, γιατί δεν ξέρουμε τι λένε οι υπόλοιποι. Πάμε πάλι στον Κορυδαλό, γιατί έχουμε εξελίξει. Ο συνάδελφο Λάμπρο Παπαδογιάννη είναι στη γραμμή και μα λέει. Καλημέρα και πάλι από τι φυλακέ Κορυδαλό. Σύμφωνα με κάποιες πρώτες πληροφορίες από τους φρονιστικού υπαλλήλους και την αστυνομία, στο κελί του πρώην Υπουργού βρέθηκαν δύο μπουκάλια σαμπάνιας δώρο από τον Λάκη Γαβαλά, βιβλία από το κεφάλαιο του Μάρξ, η ιδιοκτησία και επανάστασή του Προυντών και ο οδηγός του Ικεα. Ενώ στον τοίχο ήταν γραμμένο με κυμολία το σύνθημα «Το πάθος για τη λευτεριά είναι δυνατότερο από όλα τα κελιά». Οι έρευνε στην την απόδραση του Άκη Τσοχατζόπουλου που ήδη κάνει το χείρο του κόσμου συνεχίζονται. Μάλιστα, μάλιστα. ευχαριστούμε. Λογικό είναι γιατί από ό,τι βλέπω και τα διεθνή πρακτορία έχουν σταθεί σε αυτό. Θα έχουμε νεότερα, φαντάζομαι σε λίγο. Ε, ακούσαμε τα ευρήματα γιατί τι ακριβώ υπήρχε στο κελί του Άκη Τσοχατζόπουλου. Τα απαραίτητα δηλαδή. Ε, εδώ είναι η Ελληνοφρένια, όπω κάθε μέρα, μία με δύο με, και με ειδήσει. Σα ενημερώνουμε για τα πάντα. 211-200-8-200, αν είστε εκεί κάτοικη τη περιοχή και βλέπετε κινητικότητα, να το πείτε στον Αποστόλη. Να συμβάλλουμε κι εμεί. Καλά, να φεύγουν οι υπόλοιποι, αλλά να φεύγει και ο Άκη. Μέλη στέλνουμε στη διεύθυνση του βίντεο και όποιο θέλει να στείλει από κινητό μήνυμα θα γράψει real. Το γνωστό κενό μετά το μήνυμά σα και αποστολή στο 54 100. Ο Νίκος ρυθμίζει τον ήχο και μα αρέσουν οι πολιτικοί παλιά και νέα κόπη που τους ρωτάς κάτι πολύ συγκεκριμένο, όπω θα ακούσουμε τώρα ρωτάει στο Μηλιό, το γνωστό ερώτημα. Τι θα κάνετε, έχετε όλη την καλή πρόθεση, Ναι. Αν πάτε στην Ευρώπη και σα πούνε όχι, δεν τα δεχόμαστε αυτά. Και αντί να απαντήσουν σε αυτό που είναι και ανάγκη και είναι και ένδειξη σεβασμού προ το λαό που θέλει τουλάχιστον σε αδρέ γραμμέ να ξέρει τι ακριβώ λε, αρχίζουν μπουρδολογίε για όλα τα άλλα θέματα εκτό από το συγκεκριμένο και νομίζουν ότι κάτι έχουν καταφέρει. Πάνε μετά, κοιμούνται ήσυχοι το βράδυ. Α ακούσουμε πώ δεν απάντησε ο κύριο Μιλιό στον Νίκο Βαγγέλατο. Αν έρθουν οι που κρατούν το κλειδί. Και σας πούνε όχι, κύριε Μιλιέ, δεν αλλάζω τους όρους του μνημονίου. Τι θα κάνετε? Το μνημόνιο είναι ένα συνοδευτικό κείμενο που ε, αναφέρεται σε συγκεκριμένους στόχους. Στη Ο σύμβαση. βασικός στόχος λοιπόν είναι να υπάρχει ε, ε, ε, ε, δημοσιονομική σταθεροποίηση. Mm -hmm. Δηλαδή να μην έχουμε ελίματα, αντίθετα να έχουμε έναν ισοσχελισμένο προϋπολογισμό και να έχουμε και πρωτογενή πλεονάσμα. Mm -hmm. Αυτόν τον στόχο τον αποδεχόμαστε. Επομένως θα δεχτούμε αυτό το στόχο και θα υπάρχει συμφωνία στο στόχο. Επομένως θα δεχτούμε αυτό το στόχο και θα υπάρχει συμφωνία στο στόχο. Έχετε χαρακτηρίσει επανάσταση τη Κούντερ. Αυτό το έκανα ναι. Δύο πράγματα μήναν όρθια στη χώρα μας. Η εκκλησία και οι ένοπλες δυνάμεις. Δεν είναι Honda. Δεν ήταν Τούρκοι. Guten Tag. Κοίτα εντάκ! Άντε και για! <ΣΠΠΠΠ> Τώρα εδώ πέρα θα γίνει τη πουτάκινα, θα χυθεί αίμα. Έχουμε λοιπόν μία περίοδο και είμαστε απολύτω σίγουροι ότι με το δίκαιο φορολογικό σύστημα, με την πάταξη τη φοροδιαφυγή και τη διαφθοράς θα πετύχουμε το στόχο του ισοσχελισμένου προπολογισμού. Mm -hmm. Δηλαδή, να μην έχουμε ελλείμματα, αντίθετα, να έχουμε έναν ισοσχελισμένο προπολογισμό και να έχουμε και πρωτογενή πλεονάσμα. Ναι. Αυτό είναι ο στόχο. Την περιέγραψε πολύ αδρά ο επικεφαλή του οικονομικού επιτελείου εκεί του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριο Μιλιό euh, τα είπε όλα: πρωτογενή πλεονάσματα, ισοσκελισμένου προπολογισμού, πράγματα που δεν τα είχαμε μέχρι τώρα και δεν τα είχαμε και ω στόχου. Ή τα είχαμε ω στόχου, αλλά δεν μα άρεσαν και με έναν άλλον τρόπο τώρα θα τα κάνουμε, θα αλλάξουμε το χρώμα. Χρειάζεται που και που μια αλλαγή χρώματο ή τα πετσαρία στα έπιπλα ή τα ριχθάρια, εν πάση περιπτώσει. Σε ανανεώνουν όλα αυτά και νιώθει ότι κάτι έχει συμβεί ριζικό στη ζωή σου. Είπε ο βουλευτή τη Νουδού αυτό που είπε και για τη Χούντα, ο κύριο αυτόν. Πόσα κρυμμένα αστέρια υπάρχουν, πόσο σοφές είναι οι επιλογές του ελληνικού λαού. Είπε αυτό που είπε και ρωτήσαν σήμερα το πρωί την Σοφία Βούλτεψη, συνάδελφος και βουλευτής βεβαίω, τι ακριβώς πρέπει να συμβεί και απάντησε. Δεν πρέπει πρόκειο. να απομοιφθεί να, το να τον διώξει τον, τον κύριο Χρυστογέννη. Πρέπει να τον αποδοκιμάστε. Λέω. Τι Ακούστε πρέπει να γίνει. Μα, ε, ο να τον να wow, Μα ο ίδιος αυτό αποδοκιμάστηκε. Μπορεί να υπάρχει αυτή Ο ίδιο αυτό αποδοκιμάστηκε. Ο ίδιο έγινε με διδορκωτική δήλωση Εντάξει, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Είναι δυνατόν τώρα να συζητάμε τέτοια θέματα. Είναι προφανέ ότι πρόκειται για μια τρομερή, θέλετε να πείτε, αστοχία στο πλαίσιο τη απειρία ενό βουλευτού από την περιφέρεια. Αν να ανοιχτούν τα επανάσταση. Αλλά προσέξτε μισό λεπτό τώρα. Μπορεί τώρα να ταυτιστεί το κόμμα τη Νέα Δημοκρατία με αυτό. Τώρα... Cambiare, Λemas, δεν είναι Ή διαγράφεις τώρα για μια σαχλαμάρα. <Σ sugary> <σής> σαχλαμάρες είναι τώρα. Και είναι άπειρο όποιο λέει ότι η Χούντα ήταν επανάσταση. Τι να πει και αυτή βεβαίω. Καμία σχέση με τον Χριστογιάννη. Αυτά τα πολύ ωραία. Σα λυπάμαι τώρα εδώ γιατί θα το πούμε. Ήτανε πλάκα αυτό με τον Τσοχατζόπουλο. Γιατί παλιά κάναμε κάτι τέτοια. Αλλά όσοι ήταν στα αυτοκίνητα ή στο σπίτι, γελούσαν. Εντάξει, Υπήρχε μια αμφιβολία. Τώρα ό,τι βλέπω εδώ, μου λέτε πάρα πολύ κάνετε πλάκα, δεν υπάρχει σε κανένα άλλο site, φαντάζομαι κάποιοι θα ψάχνουν να βρουν σε άλλα site, οπότε σταματήσετε, υπάρχει ταλαιπωρία τώρα με το διαδίκτυο. Ήτανε πλάκα, εμείς, όπως το φανταστήκαμε, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να συμβεί και φαντάζομαι πολύ το πιστέψατε, επειδή τόσα που έχουμε ακούσει το τελευταίο χρονικό διάστημα σε αυτόν τον τόπο, είναι πολύ πιθανό να θεωρηθεί αληθινό και αυτό. Γιατί όχι. Τόσα και τόσα γίνονται, τόσοι κυβερνάνε, τόσοι δεν κυβερνάνε, τόση αποφασίζουν, τόσο είναι μέσα, τόσο είναι έξω, γιατί να μην συμβεί και αυτό. Ο λαός ακολουθεί για να επανατοποθετήσει τα πράγματα εκεί που πρέπει. Εσύ, μας έχουν τρελάρει, μας έχουν πάρει τα αυτιά. Οι νόμιμοι τρομοκράτες, δένδια, τα ΜΑΤ. Ο Στουρνάρας. Έχει 4.000, το ξέρει ο Στουρνάρας, ότι έχει 4.000 θύματα. Δεν πιάνει ο ξηρός μπροστά του μπάζα, μιλάμε. Δεν πιάνει καλύτερα. 4 εκατομμύρια πιάνει. Δεν είναι 4 εκατομμύρια πιάνει ο ξηρός. Α, Λεφτά για να πιάσουμε τους τρομοκράτε υπάρχουν. Ναι, ναι. Δηλαδή Μα έγινε μια μην... μικρή προστίξη σε αυτό που είχε πει ο Γιώργος. Έλα, καλημέρα. Έλα. Πώ το έπεσε αυτό το ωραίο για το ρέμο, ρε, τη βρυσιά, Βεντσερέμο. Βενσερέ Βεντσερέμο, για πε μα και εμά, του ακροδεξίου κομμουνιστέ, να μάθουμε τι σημαίνει. Το Βεντσερέμο. Ναι. Όλοι στο μαγαζί που τραγουδάει ο ρέμο. Αυτό σημαίνει. Μπράβο, ωραία, μια χαρά. Βέβαια, από το έχω μάθει τώρα και κάτι άλλο καροκιζιλί και δεν τραγουδάει. Μόνο κάνει και τον ηθοποιό, ξέρω εγώ τι κάνει εκεί. Δεν πατάει, ψυχή δεν πατάει, άστα. Μαζί με τη βίση που βάλε τα καινούργια βυσιάρε. Ο ρεμό ποιον και να ψυχή δεν πατάει έτσι κι αλλιώ.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 Το κεντρικό τραγούδι που βάζετε, όπω βάλατε την άλλη φορά το μαμασίτα ή την αναβίση του Τσούλε, πώ το λέτε εσεί. Κεντρικό τραγούδι. Το κεντρικό τραγούδι. Ωραία, επειδή θέλω να ευθυμίσουμε λιγάκι ακροατέζερε, εσύ δεν βάζετε το, αυτό το καγένια. Έχει μέσα κάτι στόλο του μπερλέκι και τέτοια. Ποιο, ποιο. Το φίλ... Αυτό το καγένια, ρε, που το λέει. Το καγένια. Τι είναι αυτό το τραγούδι των νεόπληνων που αγοράσανε οι καγέν. Φτιάξαν και τραγούδι, τα καγένια. Αγένια, καγένια, ρε μα καγένια, πώ το λέτε τώρα κατάλαβε, δεν πήγα. Calleja hay de San José Punta la calleja Corintaita Ωρα Τι είναι αυτά παιδί μου, που τα βρίσκετε αυτά, που τα μαθαίνετε Έλα ρε μα*** καβάλι το να γελάσουμε λίγο Ας το διάλο μας και πήξει με την κουλτούρα Τώρα ο Μπίσος ο Σαμαράς είναι και υπουργός πολιτισμού πάνω Πάνος Παναγιωτόπουλος Η υποκουλτούρα με σουρανί. Ε, ήθελα να προσθέσω ότι ο, ο Τζόνι αυτό ο πώ το λέμε Στρτάρα, ξέρει, ο, ο Σ Πρυτάρα. γρήγορα. Πάει στο, στην Ευρώπη και του ενχαιρία σε λέει ο Υπουργό μία λίστα. Όχι καλά, δεν του ενεγχειρίασε καμία λίστα. Του κολοχαιρίασε, αυτό λένε. Δεν το άκουσε καλά. το ρίχνει το επίπεδο, λοιπόν. Του ενεγχειρίασε μία λίστα. Μην το ρίχνω το επίπεδο εγώ. Ναι. Εγώ να μην ρίχνω το επίπεδο, μιλάμε για του Στουρνάρα. <χαι> Εσύ έριξε το επίπεδο. Λοιπόν, πάει ο Αντώνιο, ο πρέσβηταν στην Ευρώπη του ενεγχειρία. Ποιο πρέσβηταν. Α, αυτό που τον κράξαν στι Βρυξέλλε. Στην πρώτη επίσημη τελετή για την Προεδρία. Αυτό που βγάλε τον πανό και τον κράξαν στην όπερα μέσα από πάει ο πρέσινδεντ στην Ευρώπη του... Που το κάνανε να όλοι τα κανάλια, που δεν το έπαιξε κανείς αυτό, ναι. Εγώ θε, θέλω να πω κάτι. Ξεχάσαν αυτά τα παιδιά, ξέχασαν ότι ο Αντώνιος President μιλάει με το Θεό. Γιατί δεν τους το είπε αυτό. Υποθέτω, ο Σαμαράς μιλάει με το Θεό με Skype. Ναι. Τώρα που έρχεται το Wi-Fi το δωρεάν, Αυτό το χείρισε τι εφαρμογέ του, μιλάει με Skype απευθεία. Ναι. Α, ήθελα να πω για την.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 αφήσαμε το Χρουστόδουλο ξυρόνα να βγει από και να αλλάξουμε την ατζέντα. Είναι ο Αργύρης Δινόπουλος σε μια κρίση ειλικρίνειας, ο οποίος ακούσατε τι είπα, αυτό που έχει υποθεί και από άλλους. Ένα ρεομήνυμα στέλνει εδώ ένας φίλος Ακροατής και λέει, έχω ένα φίλο που τον λένε Πέτρο ξυρό. Αν τον καρφώσο δεν θα πάρω κάτι, κάτι δεν θα δίνει ο ολίγοντας. Είναι μια ωραία απορία βεβαίως εδώ του φίλου Ακροα Κάνε τα δέοντα. Εμεί θα σταθούμε στο πλευρό σου. Αν να γίνει Ρουφιάνο. Ένα άλλο ωραίο μήνυμα. Η ακροάτρια με το όνομα Σοφία λέει: Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω να ασχολείστε πέρα από όλα τα άλλα και με ιατρικά θέματα, πιο συγκεκριμένα με πλαστική χειρουργική. Βεβαίω. Κάθε μέρα, πριν ξεκινήσουμε τα άλλα, η πλαστική χειρουργική είναι το θέμα που μα απασχολεί και μα καίει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε να σταθούμε χρήσιμοι. Ό,τι θέλετε, πάρτε τηλέφωνο στο 211 208 200 Και ρωτήστε τον Αποστόλη για θέματα πλαστική χειρουργική και πείτε ότι είπαν από τον αέρα ότι είστε εσεί υπεύθυνοι. Θέστε το ερώτημά σα και θα λάβετε την κατάλληλη, νομίζω, απάντηση. Να κλείσετε και ραντεβού για τα περαιτέρω αμέσω μετά. Τι έχουμε τώρα, τον Πέτρο Τατσόπουλο, ο οποίο ήταν που ήταν οι 58 αυτοί που ήταν και μα είχαν καταγοητεύσει και έχουν κάνει και πολύ μεγάλο γκέλ στην κοινωνία. Περιμένουν πολλά η κοινωνία από αυτού. Ο 59 ος δικαίω θα είναι ο Πέτρο Τατσόπουλο. Θα πηγαίνετε στους 58? Μου φαίνεται ότι είναι η μοναδική ανάσχεση στο λαϊκισμό Η μόνη φωνή κοινή λογικής απέναντι στις λαϊκιστικές σιρήνες Και από τη δεξιά πλευρά και από την αριστερά Και άνταξε σχεδόν δύο χρόνια μέσα στις σιρήνες τις λαϊκιστικές του ΣΥΡΙΖΑ Δύο χρόνια του πήρα να καταλάβει ότι είναι λαϊκιστής ο ΣΥΡΙΖΑ Τελικά φεύγει πάει στους 58 που γίνονται 59 από ό,τι Στην συνέντευξη αυτή που έδωσε τον Μπογδάνο, μίλησε και για την περίφημη φράση για τη μισή Αθήνα. Ήταν πολύ εξομολογητικός και επιτέλου έδωσε μια απάντηση για το τι ακριβώ είχε γίνει, αλλά και το παρασκήνιο τη δήλωση. Δηλαδή, αν ήξερα για κάθε τι που λέω και για κάθε τι που κάνω, ότι μπορεί να απομονωθεί, να αποφλειωθεί, να διαστρεβλωθεί και να σερβιδιστεί με διαφορετικό τρόπο από τον τρόπο που το έκανα ή το έλεγα. Ε, προφανώς μετανιώνω για αρκετά από αυτά. Όπω. Ε, αυτή η φράση για τη μισή Αθήνα Αν ήξερα ότι ο δαιμόνιος εκδότη Κύριος Τράγκα θα την πάρει, θα την απομονώσει, θα τη στείλει με δελτίο τύπου πριν τη συνέντευξη. Mm -hmm. Και ξαφνικά θα βγει ότι εγώ στα 53 μου διαφημίζω τι σεξουαλικέ μου ικανότητε. Αν το ξέρω αυτό, ναι, δεν θα το έφτιαξα. Μπορώ τράγκα. να σα πω και κάτι που δεν το έχω ξαναπεί δημοσίω. Mm -hmm. Ότι δεν έδωσα στον ίδιο τον κύριο Τράγκα. Μου έστειλε έναν α, τυπάκο πάρα πολύ έτσι, χαμηλών τόνων, ή έναν καλό άνθρωπο. Mm -hmm. Ο οποίο σε υπνώτιζε σχεδόν με την καλοσύνη του. Λοιπόν, και μέσα σε αυτή τη χαλαρότητα τη κουβέντα είπα και αυτή τη φράση. Παρόλα αυτά και παρόλη τη χαλαρότητα, σα λέω και το πολύ καλό, φιλικό, τη φιλική ατμόσφαιρα στην κουβέντα, σκέφτηκα κατόπιν ότι αυτή η φράση όντω θα μπορούσε να απομονωθεί. Και σκέφτηκα πραγματικά ότι θα μπορούσα να τον πάρω τηλέφωνο και να του πω: Σε παρακαλώ, μην το βάλει αυτό. Προσπέρασέ το. Ταυτόχρονα όμω σκέφτηκα ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να το δείχνα να του έλεγα κοίτα αυτό πρόσεξέ mm -hmm. το, στο κράς δουλεύει, ξέρουμε όλοι τι είναι το κράς αυτό να βάλεις τίτλο γιατί πήγατε όμως στο κράς είπα λοιπόν να το ρισκάρω και να μην πω τίποτα mm -hmm. και το πήρε το απομόνωσε πήγα και πήγε, Δηλαδή, πήγα στο κράς δεν πήγα στο κράς το κράς ήρθε σε μένα ναι, δηλαδή, ναι ήταν λάθος το ότι έδωσα συνέντευξη στο κράς mm -hmm. ήταν λάθος ναι Δεν πήγα στο κράτο. Το κράτο ήρθε σε μένα. Αλλά Ωραία είναι όλα αυτά. Για να λύνουμε και θέματα τώρα που σχηματοποιούνται οι 59 και να ξέρουμε τι ακριβώς έχουμε να κάνουμε και με αυτού. Ο λαός ενημερωμένο σιγά σιγά έχει και πολλές πηγές ενημέρωση. Ακολουθεί. Ναι, τολί. Έλα. Επιφάση είσαι. Απελπισία. Ψάχνω τον ξηρό και δεν τον βρίσκω. Τολί. Έλα. Προλαβαίνω το φίλο μου το γυμναστηριακό το ταξιτζί και ρωτάω εγώ πρώτο. Τα 4 εκατομμύρια τη προκήρυξη από ποιον προπολογισμό τα έχουν βγάλει και ποιο θα τα πληρώσει. Από τι συντάξει, καλέ, θα γίνει στάση πληρωμών. Μην περιμένετε τέλο του μήνα συντάξει. Α, είναι από τη συντάξη με του κολόκερου. Πάει αυτό. Τέλο του μήνα δεν έχει συντάξει, <χε> έχει ξηρό. Αν τον βρήκα ένα γέρο στον ξηρό, α τον κρατήσει σπίτι του. Αν τον την πληρώσουν όλη οι γέροι. <laughs> Έλα, Απόστολε, τα 4 εκατομμύρια ευρώ τη αποζημίωση που θα δώσουν τώρα για τον ξηρό, θα προλάβουν να πάνε στα ταμεία τη Νέα Δημοκρατία για τον προεκλογικό αγώνα ή δεν βλέπει ότι δεν προλάβουν. Δεν ξέρω, άσε τώρα είμαι στεναχωρημένο με άλλο. Θυμάσαι που λέει ο Σαμαλά για το πλεόνασμα. Ναι, ναι. Άστα, αυτό είναι. Πάει. Λες, θα μα τα πάει. Πάει το πλεόνασμα, πάνε όλα. Όταν νιώ μου, τα έλεγε ο άνθρωπο, προβοκάτσχε, παιδί του <όλος> Ιριζέου. <Κοί> για να μην έχει να λέει ο για πρωτογενέ πλεόνασμα. Θα πάει όλο στο ξηρό. Αποστολή, άσχετο στην αναμονή τώρα. Ναι. Ε, το ότι έχει μέσα την εκπομπή συνέχεια την Βάνα Μπάρμπα και την Άννα Μπρούζα αδιαθέτηση, δηλαδή είναι πραγματικά ούτε επίκτη να το κάνουν. Εγώ εντάξει. Νομίζω επίκτη να το κάνουν. Είμαστε οι ακροατέ που ακούμε τα ξεπλήματα και θα πάμε να πάρουμε ό,τι διαφημίζουμε. πραγματικά. Αυτό ήταν το άσχετο. Το σχετικό είναι μια έκκληση, ενισχύοντα Αποστολή. Σε παρακαλώ πολύ. Ω γραφείο ΣΥΡΙΖΑ, εσεί εννοείται. Έχετε τα κονέ και ξέρετε που κρύβεται το ξύρο από γιάφκα σε γιάφκα. Κάθε βράδυ ξέρω Βλέπω, τον μεταφέρετε, ρε παιδί μου. Να κάνουμε μια συμφωνία. Επειδή έχω κάτι και κάτι στεγαστικά, κάτι που Τι κάνε, μα καλά, γιατί εμεί δεν έχουμε. Γιατί να κάνουμε συμφωνία ε, με σένα. Φτάνει για όλου, δε. 4 εκατομμύρια, έτσι. φτάνει ε, για όλου. Ξέρε τι χρέη έχουμε εμεί. Μου κάνανε και μείωση μισθού. Έχω να ε, τα ε, δώσω ε, και ε. για μια εγγύηση, άστα. Ρε μια συμφωνία, ρε. Δηλαδή, θα βάλω και στην άκρη ένα και κανένα 20 ετία που θα τον βγάλουμε μετά έξω, θα κάνει χρυσά γεράματα. Του υπόσχομαι, τι να πω. Θα τον πιγαινοφέρω στο γυροκομείο, ό,τι θέλει. Ναι γεια σας Γεια σας Έχω κάνει μια διαπίστωση Όταν σε βάζει το κράτος φυλακή είσαι στην ψηρού Όταν σε βγάζει είσαι στην ψηρού Αχ πολύ καλό Κριάδα από τις λίγες Α, μαρακά, Δηλαδή ας. βλέπεις αυτιά είμαι σίγουρος Έλα, πολύ. Έλα. Μα η επιχείρηση είναι για όλε τι τρομοκρατικέ οργανώσει. Ξέρω εγώ, για όλου. Συμφωνώ για του τρομοκράτε γενικά, ξέρω εγώ. Ε, να περίπου. καρφώσουμε και τον πρωτερη, να καρφώσουμε όλου του τρομοκράτε. Όχι, όχι. Εγώ ξέρω... Να καρφώσουμε του στουρνάρα. Α, Όλοι αυτοί οι τρομοκρατούν α, το λάθο. Θα ξαρφώσουμε. Πρώτον. Εγώ. Δεύτερον. Για αυτά τα λεφτά θα κοπούν αποδείξει για να πετύχει το μέτρο το λέω. Είναι και αυτό. Πρέπει να πετύχει το μέτρο. Επίση, yeah. είναι 4 εκατομμύρια πλέον Φυπία. Δεν θέλω κανό και μαλακίε. Λοιπόν, πρέπει να γίνουμε τρομοκράτε, να κερβόουμε. Καλά δεν δώσουμε και σε δυσκολία, με τέτοιο DNA μέσα. Του ρουφυλική υπάρχει στο αίμα. Οπότε δεν μην ασυχείς. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν, προσωπικά, δεν φοβάμε του άθεου, φοβάμε αυτού που δεν έχουν το Θεό του. Ναι καλησπέρα. Ερω yeah. τηλέφωνο για το χόρτα το σιβίκ που σου μίλησε ο Γιώργο ο Το δώσαμε. Τι το δώσεις. Αφού τώρα μίλησα μαζί του και μου πέρασε τηλέφωνο. Ωραία, τι θες να κάνω εγώ. Το έδωσα. Πότε το δώρωσε. σήμερα Όποτε θέλω το δώσα. Αφού δε τώρα με τον Γιώργο Ότι θέλω, έκανα δουλεσμό, δεν θέλω να σου μιλήσω τώρα. Σε δύσκολη θέση. Δεν είσαι εγώ με τον Γιώργο. Τι είμαι εγώ να στα παρκάκια. Αυτή είναι η του Γιώργου. τι το Πού του βρίσκει του εργάτε από το συνεργείο, δεν ξέρει ή του πελάτε. Α, το βράδυ στολίζει δεντράκια. Στολίζει δεντράκια, Ναι, είναι, είναι αυτό εσύ. που λέμε το στολίζει το δεντράκι. Α, αυτό είναι. Αυτό είναι. Ε, δεν το ξέρα. Ε, μάθε το. Καλά, δεν μου λε τώρα το AX το Honda. Έλα σαφείο τώρα γιατί κολλάστηκα. Θυμήθηκα τον Γιώργο που τίνε τη βασίλισσα τη νύχτα και κολλάστηκα. Έλα, γεια. Δεν Εγώ, ο φίλο, ρε, θα μου πει σε μένα. Ο Γιώργο δεν είναι Ναι, καλά, στον έχει δει να, να ξεβιδώνει τα πουλόνια γι' αυτό. Για δέστο και το βράδυ που τα Να έχουμε λοιπόν μία περίοδο και είμαστε απολύτως σίγουροι ότι με το δίκαιο φορολογικό σύστημα με την πάταξη της φοροδιαφυγής και της διαφθοράς Θα πετύχουμε το στόχο του ισοσκελισμένου προπολογισμού. Mm -hmm. Δηλαδή, να μην έχουμε ελλείμματα. Αντίθετα, να έχουμε έναν ισοσκελισμένο προπολογισμό και να έχουμε και πρωτογενή πλεονάσματα. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Αφού θα έχουμε και πρωτογενή πλεονάσματα, αν δεν τα πιάσουμε με τούτου, θα τα πιάσουμε με του άλλου τα πρωτογενή πλεονάσματα και αυτό μόνο θετικό το λε. Δεν το λε κάτι διαφορετικό. Μα αρέσει πάντο ο πολιτικό λόγο. Τον αναζητούμε. Δεν τον βρίσκουμε. Δεν έχει σημασία. Και πόσο μάλλον τον ουσιαστικό πολιτικό λόγο. Καμία δικό μα πρόβλημα είναι αυτό. Αντί αυτού βρίσκουμε μπουρδολογίε, πάρα πολλέ, στρογγυλάδε. Κάντε και εσεί ένα μικρό ζάπινγκ, ξέρετε τι λέμε. Πολλέ από αυτέ τι μεταδίδουμε εδώ καθημερινά. Όταν όμω αυτέ λέγονται από την Εύη Χριστοφιλοπούλου τότε νομίζω απογειώνεται το όλο θέμα. Το Πασόκ έχει, έχει υποστεί πολλαπλά τραύματα. Έχει προσφέρει στη χώρα, έχει βάλει πλάτη στην κρίση, έχει κάνει Και αυτά τα λάθη και λάθος επιλογές προσώπων έχουν, και όχι μόνο, έχουν οδηγήσει την παράταξη σε μια πάρα πολύ δύσκολη στιγμή. Όμως, αυτό, η Αγκία δεν είναι μόνο το Πασόκ. Εγώ λοιπόν καλώ όλους αυτούς που θέλουν να κάνουν το δικό τους μαγαζάκι να ενώσουν τα χέρια όχι μόνο με τις 58, με όλους μας. Αυτό που λέω όμω κυρία Μπουσδόκου είναι ότι δεν νοείται σήμερα, που χρειάζεται ακριβώς η χώρα αυτή τη δημοκρατική παράταξη μεταξύ Νέα δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ mm -hmm. σήμερα εμείς να κρυβόμαστε πίσω από κάποια κίνηση και να περιχαρακωνόμαστε και να μην ενώσουμε τα χέρια τις ψυχές και τις ιδέες για να πάμε μπροστά Αυτό ότι το Πασόκ πήρε την ευθύνη πάνω του έκανε και λάθη αλλά ε, θα δικαιωθεί και δεν μπορούσε να συμβεί αλλιώς τι θα πει έκανε λάθη πίσω από αυτό κρύβονται εκατομμύρια ζωές ανθρώπων αυτά τις στρογγυλάδες και οι διατυπώσεις οι κλισέ που αν δεν υπήρχαν τα κλισέ οι μισοί από αυτού, θα ήταν βουβοί θα τους κοιτάγαμε και θα, δεν θα ήξεραν τι να πούνε τέλος πάντων το ακούσαμε επειδή είναι η Εύχριση στο Φιλοπούλο και μας αρέσει πάρα πολύ επανέλαβα αυτό που λένε πέντε χρόνια τώρα αρκετοί άνθρωποι με το δικό τη ιδιαίτερο τρόπο Ο ένας λόγος που θα πάει ο Τατσόπουλος 58 και θα γίνουν 59 είναι ο λαϊκισμός των άλλων κομμάτων. Ο άλλος λόγος που θα πάει ο το τσόπουλο τους 58 και θα γίνουν 59 είναι η ουσία που έχουν οι 58 που γίνονται 59. Οι Τώρα, 58 είναι πιο κοντά στην ουσία της πολιτικής από όσο νιώθετε ότι είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, ναι, λένε περισσο, ε, περισσότερα πράγματα ουσίας. Λένε λιγότερες πομφόλιγες. Αυτό ακριβώς. Είναι οι λιγότερες πομφόλιγες οπότε διαλέγουμε όποιον σου πει όποιον πει τις λιγότερες πομφόλιγες ερωτήθηκε ο Μιλιός για να κλείσουμε επειδή τον είχε χθες ο Ευαγγελάτος και πάντα ο Μιλιός είναι από αυτούς που επίσης μας αρέσουν γιατί τα λέει έτσι, τα πιστεύει πολύ απλά πιστεύει αυτά που λέει και τον εμπιστεύε άνετα να κυβερνήσει με κόκκινο άρωμα και να έχει τα πρωτογενή πλεονάσματα, τα κόκκινα που θέλει και ο ίδιο. Ρωτήθηκε τι ακριβώ είναι ο πλούσιο, γιατί δεν θα φορολογήσουμε του πλούσιους. Και του λέω, ο Βάλτε ένα όργο για να ξέρουμε τι ακριβώ είναι πλούσιοι, γιατί μπορεί, ετούτοι εδώ, έχουν βάλει τον πλούσιο στα 20 χιλιάρικα, στα 12 χιλιάρικα. Τι εννοείτε εσεί, και έδωσε επίση σαφή απάντηση. Λέτε ότι θα φορολογήσουμε περισσότερο του πλούσιου και θα ελαφρύνουμε τα χαμηλότερα στρώματα. Ποια είναι αυτή η γραμμή. Που θεωρείται ότι είναι η γραμμή του πλούτου Ποιον δηλαδή θεωρείται πλούσιο από ποιος Αυτό δεν εγώ. μπορώ να σα το πω τώρα δεν μια δε... Αυτό φαντάζομαι ότι είναι πω, ο ακρογωνίο λίθος μπορώ να Σε ένα ενίο φορολογικό ανοσχέδιο Μπορώ ανθρώσεις. να σας πω πολλά άλλα πράγματα Δεν θέλουμε τα άλλα Θέλουμε αυτό Μπορείς να μας πεις για να ξέρουμε όχι Ούτε αυτό μόλις βγουν οι κυβέρνησοι κλπ Πολλά μηνύματα στο Twitter θα διαβάσω. Ένα μόνο από τον Γιάννη Μπογιόπουλο, ξάδερφο του Νίκου, που λέει Πάντω την ελληνοφρένεια προδόθηκαν. Ο ρεπόρτερ που μετέδωσε την έκτακτη είδηση δεν έκανε κανένα συντακτικό λάθο σε ζωντανή σύνδεση. Όντω, μα κατάλαβε, ήταν κείμενο. Ευχαριστούμε πολύ. Κάπω εδώ έτσι τα είδαμε σήμερα. Σα αφήνουμε γιατί ακολουθεί λαό, όπω κάθε μέρα. Αμέσω μετά Γιάννης Παπαδόπουλο στο μαγκαζίνο. Εμεί θα πούμε τα υπόλοιπα αύριο, Παρασκευή, τελευταία μέρα. Γεια σα. Λοιπόν, εγώ ήθελα να πω κάτι, γιατί προλίγο κάτι άκουσα να λέτε. Είμαι αισιόδοξη, παρόλο την... Ε... Του δεν κοστίζει τίποτα. Όχι, όχι, όχι, δεν εννοώ αυτό. Είμαι αισιόδοξη για την ε... κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο λόγος μας, δηλαδή την πλήρη αφασία. Αν σκεφτείτε ότι χρειάστηκαν 400 χρόνια για να επαναστατήσουν οι Έλληνες εναντίον των Τούρκων, θέλουμε μόνο 396 χρόνια ακόμη. Δεν είναι τίποτα μπρο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 Ήσουν πολύ καλός εκθέσει τη λέω έτσι μπράβο. Θέλει να κάνεις προπόνηση για τον Αλέξη. έτσι μπράβο. Αποστολή. Έλα. Να σου πω, Άκουσες για την Ξάνθη η έγινε. Τι έγινε. Που δύο παιδιά, την τη μπαίτησε Ξάνθης. Όχι. Λοιπόν, δύο παιδιά, την της Ξάνθης. Εγώ πήρα τηλέφωνο για να σου πω το εξή Τα δύο παιδιά που την παέτης, φωτογραφία με ένα πέχτη Αυτά τα παιδιά δεν τα διώξανε για την φωτογραφία. Τα διώξανε γιατί δεν είχαν οι γονείς λεφτά να πληρώσουν για να ανέβουνε στην αντρική ομάδα. 40.000 καπάει το κομμάτι για τον κάθε παίχτη τη μικρή ομάδα για να ανέβει στη μεγάλη. Αυτό είναι ο αθλητισμό που έχουμε σήμερα. Αυτό είναι το σύστημά μα. Από εκεί περίμενε να καταλάβει τη σαπίλα του ποδοσφαίρου. Όχι, περίμενα να το καταλάβει από τον πρωθυπουργό που έχουμε. Από τον πρωθυπουργό που έχουμε, για να μια ματιά και στου προέδρου που έχουν τι ομάδε, να καταλάβει όλη τη σαπύλα. Όσο είναι εμπόρευμα αθλητισμό και όσο έχουμε αυτού που μα κάνουν κουμάντο, δεν θα βγάλουμε άκρη. Οπότε... Να... Οι νέοι παίχτε και οι αθλητέ να προσέχουν στον αθλητισμό και να βάλουν τα μάτια του με τα μαντάκια του να δουν τι γίνεται και να ψηφίσουν αυτό που τους ε, αρμόζει. Μακριά από αυτές τις κυβερνήσεις Για χαρά. Ναι, Αποστολή. Έλα. Βρέχει η τραγούδα μου και το άλλο, ρε. Ποιο? Το Χιουσιουάδα, Χιουσιουάδα μου λέει πιέματα άδα. Το Σουράδα, σωστό. Η... Έλα, Αποστολή. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έχει, μου είπε κάποιο τσίγκρι που έχετε κάτι κότετ λέει και δεν τι χρειαζόσαστε. Δεν έχουν καλό κρέα, δεν τι χρειαζόμαστε. Δεν τι χρειαζόσαστε. Ναι, έχω τραβήξει εγώ δέκα σε μερικέ και τίπολα, δεν είναι. Δε, σάπιο είναι. Ε, δεν ξέρω τι. Πώς, δεν έχουν το ε, ζουμί. Εγώ, εγώ επειδή θέλω να τι πάρω μαζί στο χωριό εκεί με εδώ Αθήνα. Ναι, πώ θα τι πάρει μαζί στο χωριό τη κότες. Θα έρθω στο κοροπί που είσαστε, πού είσαστε. Στο, στο κοροπί. κοροπί είμαστε. Είμαι το μεγάλο κοντέτσι στο κοροπί, το γνωστό. Το μεγάλο θα πω το μεγάλο. Αυτό θα πει, το μεγάλο κοντέτσι στο κοροπί. Ναι. Ε, Δεν θα έχετε... ακούσει τα κηκυρίκο και... από μακριά. Και έχετε και χίνε μαζί, και χίνε και πάπιε. Και χίνε. Και χίνου και πάπιε. Και χίνου. Χίνε, όχι χίνου. Η χίνα πως βγάζει χινάκια. Α, και αρσενική. Δεν μπαίνει στη μέση και ένα σκίνο. Α, εντάξει, τώρα το κατάλαβα. Ναι. Ναι, αυτά θα τα πληρώσω. Γιατί μου είπε ο κύριο Τσίγκρη, ο... ο... μου είπε δωρεάν. Δεν ξέρω. Ε, δωρεάν τώρα κι εγώ δεν πρέπει κάπως να αποζημιωθώ. Να σου πω, τι ψήφισε. Εγώ? Ναι. Τι ψήφισα. Ναι.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 Και είσαι και ίδιο ζώο. Θα τα βρούμε σε κάποιο ζώο. Γιατί, επειδή ψήφσα Πασόκ. <Σ1> Όχι. Α, εντάξει. Εσεί, άμα μου πείτε να πληρώσω, θα έχω εγώ 100 ευρώ μαζί μου να σα δώσω. Καλά είναι. Έχετε εσεί λεφτά πάνω, είναι από το πλεόνασμα, πού τα βρήκατε. Τα 100 ευρώ. Ναι. Ε, από χαρτιλίκη που μάζευα. Μου δίνανε τα παιδιά μου. Αποκάλεντα. Όχι, το, τα είπανε, ναι. Τα, αλλά δε, αυτά τα κρατήσαν τα παιδιά, τα του. <Σ1> και τα στον παιδιών. Ναι.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 αντίθετα να έχουμε έναν ισοσχελισμένο υπροϋπολογισμό και να έχουμε και πρωτογενή πλεονάσμα αυτό το στόχο τον αποδιχόμαστε επομένως θα δεχτούμε αυτό το στόχο και θα υπάρχει συμφωνία στο στόχο Μουσική επομένως θα δεχτούμε αυτό το στόχο και θα υπάρχει συμφωνία στο στόχο χαρακτηρίζει επανάσταση τη Χούντα. Αυτό το έκαναν, ναι. Δύο πράγματα μείναν όρθια στη χώρα μας. Η εκκλησία και οι ένοπλης δυνάμεις. Δεν είναι Χούντα. Δεν ήταν Τούρκοι. Πώ? Κοντεντάκ. Άντε και για. Τώρα εδώ πέρα θα γίνει τη πουτάρνα. Θα χυθεί αίμα.